Μια παλιά δοξασία λέει πως πριν γεννηθούν τα παιδιά ο άγγελος τους ψιθυρίζει όλα τα μυστικά της ζωής Έπειτα ακουμπά το δάχτυλο στα χείλη τους Μόλις γεννηθούν θα τα έχουν ξεχάσει Γι' αυτό οι άνθρωποι έχουν μια κατακόρυφη αυλακιά στο πάνω χείλη τους Τα ποίηματα χαράζονται όπως αυτή η αυλακιά παραπέμπουν σε κάποια αποσιωπημένη εκμυστήρευση, σε κάποια ξεχασμένη αλήθεια και θεωρούμε πως αν τους δανείσουμε τη φωνή μας, τη φωνή της ανάγνωσης που επιλέγουμε, θα την ανακαλέσουν και θα την ομολογήσουν. Τα αντιμετωπίζουμε δηλαδή ως απαρνήσεις ή ως κλειστά σύνολα. Αλλά υπάρχουν απαρνήσεις που ομολογούν το νόημα είναι από την άλλη μεριά του γράμματος. Το νόημα είναι πάντα ηρωνικό. Ίσως μάλιστα να ομολογούν μόνο οι απαρνήσεις. Ξεκινώντας λοιπόν από τη στιγμιαία ακινησία που ονομάσαμε την προηγούμενη φορά φορμαλισμό προκειμένου να προσεγγίσουμε την ποιήση του καριωτάκη καθεαυτήν, δεν ωφελεί να επιχειρήσουμε μια ανάγνωση που θα εξαγάγει σημασίες. Μια ανάγνωση που θα εκτείνει το ποίημα ως εκεί που καραδοκούν το νόημα, η αξία, η ιστορία του. Οφείλουμε να δοκιμάσουμε μια ανάγνωση που θα εντείνει το ποίημα, χωρίς προσωρινά να θεματίζει οτιδήποτε. Να κινηθούμε προς το κέντρο του ποίηματος, προς τα εκεί που προκειμένου για την πίεση του καριωτάκη κινήθηκε ήδη ο άγρα προ το ύφο. Όταν ο άγρας <ΣΣ> ανακάλυπτε ένα σχέδιο, μια εσωτερική δυναμική, που οδηγούσε υποχρεωτικά, θα έλεγε κανείς, προς τις άτυρε, αλλά και προς την αυτοκτονία, το ανακάλυπτε πραγματοποιημένο στα ποίηματα. Γι' αυτόν, το κρίσιμο γεγονός ήταν, επί η ολοένα πιο κυριαρχική παρουσία των αφηρημένων, ολοένα περισσότερο γενικών, καινούς σημαντικών εν τέλει ουσιαστικών. Θα μπορούσαμε να ανοιγνεύσουμε, διαβάζοντας το ενκινήσει ποιητικό κείμενο του Καριωτάκη, τέτοιου είδους τροχές σε όλα τα επίπεδα. Στις παρενθέσεις των ηλισίων, Φεριπίν, για τις οποίες έχουμε ξαναμιλήσει και οι οποίες διαρκώς ειρικνώνουν το χώρο που απομένει στα σώματα καθώς χωρίζονται από τις ψυχές. Στο εξαιρετικά ολιγοσύλλαβο, των τριών ηρωικών σονέτων, στους διασκελισμούς που καταγράφουν έναν κλονισμό όχι του νοήματος, αλλά της βεβαιότητας για οποιοδήποτε νόημα, στην οχρά πυροχέτη που δεν είναι μικρόβιο, αλλά ποίημα και αξίζει να δούμε πώς επιμολύνει ως ποίημα το περιβάλλον του. Θα μπορούσαμε να διαβάσουμε, υποθέτοντας εν στάση, όπως είπαμε το ποιητικό κείμενο, κατακορύφως, κάθε ποίημα, να δούμε ανάγλυφο το όνειρο του καριοτάκι, τις εμμονές που διασχίζουν οποιονδήποτε τροπισμό της μορφής, τον υποκορισμό, παραδείγματος χάρη, αλλά και τη σταθερή προσφυγή στις μεταφράσεις, που ενδέχεται να συνιστά και αυτή μια ομολογία, ή τουλάχιστον να χαράζει με τον τρόπο της το ίδιο όριο που σε κάθε επίπεδο χαράζει η ποιητική του Καριωτάκη. Το όριο που ο Βίρον Λεοντάρης είδε να χωρίζει την ποίησή του από τον κρεμό. Το όριο που ποτέ δεν παραβαίνει και ποτέ δεν αποφεύγει ο ποιητής Καριωτάκης. Στο σημείο που οι αναγνώσις του ποιητικού κειμένου εν και εν στάση τέμνονται, στο σημείο όπου διασταυρώνονται δηλαδή οι αιμονές με τις γραμμές του ποιητικού σχεδίου και αυτό είναι το σημείο εξόδου από τον φορμαλισμό που προσωρινά υιοθετήσαμε, θα μπορούσαμε διανοίγοντα αυτό το σημείο ως οφθαλμό, να αναγνώσουμε μεγαλύτερα σύνολα. Τις άτυρες παραδείγματος χάρη, τις ακροτελέφτιες άτυρες που υποδέχονται μια σχιζοειδή πορεία τη διαρκή ορήμανση της ηρωνίας και ταυτοχρόνως τη διαρκή αγωνία να ανασχεθεί, να ανασταλεί αυτή η ειρωνία, διαστρεφόμενη σε κάτι παραπλήσιο αλλά καταφατικό. Και εδώ υπάρχει ίσως ένα εξαιρετικά κρίσιμο πρόβλημα, γιατί οι σάτυρες απαιτούν ένα ποιητικά ισχυρό και ενδεχομένως αν μεταβαίναμε στην ηθική διάλεκτο αθώο υποκείμενο. Ενώ στην περίπτωση μας, το ποιητικό υποκείμενο πρωτίστως αυτοχλεβάζεται. Διαβρώνεται από μια στάση βαθύτατα ηρωνική. Δεν παράγει λόγο κατελάχιστον θετικό. Διότι η σάτυρα κάτι ψέγει και κάτι επομένως ελπίζει να διορθώσει. Αντιθέτως, εδώ προκαταβάλει την πλήρη ακύρωση. Ίσως γι' αυτό ή για να αποφευχθεί αυτό, οι καριοτακικές σάτυρες σκληρίνονται συχνά τόσο ώστε να επιδέχονται πρωτίστως πολιτική ανάγνωση. Ο εγωτισμός, άλλωστε, αν δεν είναι πόζα, εκβάλλει συχνότερα από ό,τι νομίζουμε στα αφανή κοινωνικά του συμφραζόμενα. Ίσως γι' αυτό θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τη σάτυρα του Καριωτάκη μαύρη. Θα λέγαμε αντίθετα πως ο Βάρναλης, μετά τους μοιραίους και ήδη από το φως που καίει, γράφει κυρίω «λευκή σάτυρα», αδιάβροχη στον αυτοσαρκασμό, είναι έτσι αμφιβάλλω. Ολόλευκη σάτιρα είναι τα σατυρικά του Σολομού, που ούτως ή άλλως διαφεύγουν προς το σκόμα. Και σάτιρα από τον ήλιο ξεξασπρότερη είναι η σατυρική στοίχη του Σεφέρη. Οπωσδήποτε, η έξοδος από τα ελεγεία και τις σάτυρες ταυτοχρόνως είναι υποχρεωτική. Οι μετά τις γραμμένη γραμμένοι ιδανικοί αυτόχειρες δεν είναι σάτυρα πια. Είναι η πλήρης ακύρωση του υποκειμένου. Η μαύρη τρύπα από που διαραίει η ελάχιστη ουσία που απέμενε. Αν γράφαμε κακό μυθιστόρημα, θα λέγαμε πως η σφαίρα σημάδευε αυτήν ακριβώς την τρύπα για να την κλείσει έστω και έτσι. Από τους αντίποδες, από εκεί που κανείς δεν το αναζήτησε, γιατί το έψαγναν στα ιατρικά δελτία και τα βιογραφικά ανέκδοτα, το σώμα του Καριωτάκη, έρχεται να συναντήσει την ποιησή του. Υπάρχουν και ευρύτερα θέματα, θέματα θα λέγαμε υπερδομής, που μπορούν σαν ομό κύκλοι να ανοιχτούν γύρω από το κέντρο του ποιητικού κειμένου στο οποίο είχαμε για λίγο σταθεί. Το θέμα, επί της προφορικότητας, της κρυμμένης απαγγελίας, μια σύγκριση με τα ποιήματα του άγρα του κατεξοχήν ηρωνιστή, εδώ όπου η ηρωνία πραγματοποιείται στο κείμενο χωρί υπόλοιπο, χωρί καν αναζήτηση εξόδου, εδώ που το ποίημα γράφεται με την συνειδητή ευγένεια τη απελπισία. Μια σύγκριση λοιπόν με τον Άγρα θα απεδείκνει ότι τα ποίηματα του Καριωτάκη εντυπώνονται διαφορετικά, κρατούν μια σχέση με τη μιλιά. Σχέση που δεν αντιδικεί με τον τεταμένα έντεχνο χαρακτήρα τους, αλλά συνιστά ακριβώς τον πυρήνα της έντασής του. Μακράν του να αγωνιά και να μην μπορεί να βγει στην όχθη του ελεύθερου στίχου, η ποίηση του Καριωτάκη αγωνιά και δεν μπορεί να διαφύγει την καταστατικά εξορισμού έντεχνη έντεγνη υπόστασή της, να διαφύγει δηλαδή τον ίδιο τον ορισμό της ως ποίησης. Αν υπάρχει σχέση του καριοτάκι με την ηρωνία θα πρέπει να την αναζητήσουμε πρωτίστως εδώ. Αλλά πώς ορίζεται αυτό το εδώ. Εδώ είναι ξανά το σημείο όπου οι αιμονές και το σχέδιο διασταυρώνονται. Όπου η μιλιά και η πιο εναγώνια τεχνική αναζήτηση μετά τον αγώνα του Σολομού να καταργήσει τη συνείζηση πλησιάζουν η μια την άλλη όπως η ομώνυμη πόλη μαγνήτων. Εδώ βρισκόμαστε πριν θεματιστεί οτιδήποτε, πριν καν γεννηθούν οι πιθανές ιμασίες. Βρισκόμαστε στην προενειολογική την πούμε περιοχή του ύφους, το οποίο αντίθετα από όσα συνήθως αναμασώνται δεν είναι κάποιο τικ ή το αποκορύφωμα του ελέγχου που ασκεί ένα συγγραφέα στη γλώσσα του. Είναι το καθεστώς που ορίζει τη συνθήκη υπό την οποία θα συναντηθούν ο συγγραφέας και η γλώσσα του ή το ίδιο κάνει ο συγγραφέας με τον κόσμο. Η ηρωνία και πάλι είναι πως μόνο τώρα μπορούμε να μαντέψουμε ορισμένους από τους λόγους για τους οποίους η ποίηση του Καριωτάκη υπέστη τέτοιων όγκου παρερμηνίων. Κάθε βήμα προς το κέντρο της αποκαλύπτει και μια παγίδα. «Η αναπαλωτρίωτη υποκειμενικότητα της μιλιάς μου με κάνει ικανό να καταλάβω αυτές τις βυσμένες υποκειμενικότητες των οποίων η αντικειμενική ιστορία δεν μου έδινε παρά τα ίχνη», έγραφε ο Μερλόποντί. Σωστά. Αλλά ταυτοχρόνως, ο τελεστής προφορικότητας που είδαμε να επιμένει στην ποιήση του Καριωτάκη, μια ιδιάζουσα εγκύτητα προ την ομιλία και ένα οχρό απίκασμα της υποκειμενικότητας ακριβώς της δικής μου μιλιάς λειτουργήσε και ως διάβλος από που πέρασε μια ψυχαναλυτικού τύπου ταύτισή μας με τον ποιητή. Η τελική παγίδα κρυβόταν βέβαια στο πιο ασφαλές έδαφος, στην τελευταία επιστολή, στερημένη όλος διόλου από λογοτεχνική αξία. Στις αράδες τη θεώρησαν όλοι ότι η πίεση του Καριωτάκη εξέπνεε και εγκατέλειπε ελεύθερο το χώρο όπου θα φανερωνόταν επιτέλους εκτός του κειμένου που το περιφρουρούσε επί το μυστικό Ήμουν άρρωστος Το μυστικό όμως βρίσκεται εντός της λογοτεχνίας όπως και ο Καριωτάκης άλλωστε Το μυστικό είναι το ίδιο το υστερόγραφο της επιστολής, αυτό και μόνο Αν πρόκειται να οδηγηθούμε ξανά σε όσα συχνά κουβεντιάστηκαν για την ποίηση και τη ζωή του Καριωτάκη. Αν θέλουμε να διεισδύσουμε και εμείς στην υπέρυθρη ή την υπεριώδη περιοχή όπως τις περιγράψαμε ή να κινηθούμε εκτός κειμένου προς τον οριζοντά του ή προς το διακείμενο μπορούμε να το κάνουμε μόνο από την πύλη του ύφου. Στο κέντρο του υπήρχαν ήδη έριθμα σαν υπαγόρευση όσα θα συναντήσουμε έξω. Υπήρχαν ισορροπημένα σαναστερισμοί. Αν επιμέναμε σε αυτό το σχήμα υπερβολής, θα λέγαμε ότι ακόμη και ο βίος του Κώστα Καριωτάκη είναι κρίσιμος, γιατί τυχαίνει να συμπίπτει με τη μοίρα που ήδη στο σκοτάδι του ύφους τρεμόφεγγε και ισορροπούσε, να την αντιγράφει. Όμως εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτόν τον κρυμμένο αστερισμό εμείς μπορούμε να τον δούμε όπως βλέπουμε τα αστέρια καθρεφτισμένα στα σκοτεινά νερά μόνο ασταθή, ρευστό, φευγαλαίο, κινούμενο καθρεφτισμένον με δυο λόγια στην επιφάνεια του κειμένου. Γιατί αν ένα κείμενο οφείλεται στο ύφος του ταυτοχρόνως το κείμενο είναι η επιφάνειά του. Μερικές εισπνοές καθαρού κενου, όπως έλεγε ο άγρα. Αυτός θα ήταν ο πιο κοντινός στην αλήθεια του ορισμό ορισμός της Μια μια όμω όμως που δεν αφορά στον Καριωτάκη, αλλά στη λογοτεχνία. Αν δεν υπήρχε ένας άλλος ορισμός, πιο τεριαστός στο αρχικό θέμα μας. Πριν από οτιδήποτε άλλο, και γι' αυτό παραμείναμε εντός κειμένου, γι' αυτό επιμείναμε στο ύφος, η ηρωνία φαίνεται πως είναι ένας ελιχμός εγγεγραμμένος στο ύφος. Εμφανίζεται μαζί του, το ιδρύει και το διαβρώνει ταυτοχρονώς. Υλοποιείται ως προορισμός του, αλλά μόνον εμποδίζοντας να οδηγηθεί το κείμενο σε αυτόν τον προορισμό. Εγκατεστημένοι όπως το σκουλίκι στο μήλο, στο κέντρο της επιδίωξης που ο Μαλαρμέτης δάνεισε το όνομά του διαπαντός να γραφεί το βιβλίο, είναι ό,τι απομένει, όταν το βιβλίο θα έχει κιόλας για πάντα χαθεί. Ένα άδειο τετράγωνο, παράξενα καθαρό, στο σκονισμένο τραπέζι. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.